η δική μου γιατί μετά από 45 περίπου χρόνια επιστρέφω στην Εκκλησία μετά από 45 χρόνια επιστρέφω στην Εκκλησία από που ξεκίνησα τα πρώτα μου πνευματικά βήματα και επειδή το πατρικό μου σπίτι βρίσκεται στην περιοχή εδώ κοντά, στον Άγιο Στυλιακνό η εκκλησία αυτή ήταν ο τόπος όπου κατηχήθηκα με τη βοήθεια σεβαστού νεματικού πατρός, πατρός Ιωάννη ο οποίος βρίσκεται ακόμη κοντά μας το ο η ψυχή αυτής της εναγγείας. Από τότε όμως οι μηλίοι έφυγαν γρήγορα από τον πατρικό ορχιτήτη από πολλά χρόνια να yeah. αισθέψω και η <laughs> σημερινή προσχηματική επίστυψη σε αυτό το να πω, για μένα είναι κάτι το ξεχωριστό μου. Προσθέτησα αυτή τη χαρά μου το γεγονός ότι ξανασυνάντησα το πανεπιστήμινο πόνο συζητητή το πατέρα μου. με τον οποίον έχουμε να συναντηθούμε σχεδόν από τα αυτητικά μας χρόνια. Αυτή η Αθήνα, πυστυχώς, μας χωρίζει μόνο η Λεωφόρος Αλεξάνδρας, γιατί οι εκκλησίες μας είναι όμορες σχέδιμα. Όμως οι οι επικίνδυνες υποχρεώσεις δεν μας επιτρέπουν την επικοινωνία. Έτσι λοιπόν ήρθα σήμερα για να αγώ και όχι για Ήρθα για να πάρω αυτά τα οποία επί σειρά ετών έπαιρνα από τον ναό αυτό του μεγάλου αγιστό μας του Αγίου Συνδιανού mm. να συνοντήσω τους <coughs> σεβαστούς και αγαπητός πατέρας τον πατέρα Χρήστο δεν τον αναφέρω γιατί τα έφερε ο Θεός τώρα για συναντώ μεθατακτικά και έτσι είναι ο της ενορίας αυτής με τη δική μας, ένας άξιος της ο οποίος δίνει τον τόνο νέο και εκείνος μαζί με τον πατέρα Αθανάσιο, τον πατέρα Αντώνη και της άνθρωσης πατέρας, δίνει την ζωή που χρειάζεται μια τόσο νευραγική θέσεως ενορία. Ο Άγιος Ιλιανός είναι πόμφιτος. Η περιοχή αυτή συνδέει και περιοχές και πολλά ρεύματα ανθρώπων. Και γι' αυτό πρέπει όλοι να ενισχύουμε αυτή τη πνευματική επάληξη. Γιατί πραγματική η εποχή μας είναι πάρα πολύ δύσκολη. Πολλοί λένε ότι είναι η εποχή του Αντιχρίστου. Όμως ο Άγιος Ιωάννης ο οποίος μας έδωσε μεταξύ των άλλων και το Ιερό Βουδίλιο της Αποκαλύψεως, μας λέει το, το Αντιχρίστου ο Ακικόατε και εν το κόσμο στην ήθη το μυστήριο της αναμίας, ενεργείται παράλληλα με το μυστήριο της σωτηρίας, Γιατί ο διάβολος δεν μπορεί να πρωτοτυπήσει ούτε να κάνει κάτι διαφορετικό από το Θεό, απλώς ο ίδιος είναι εντελώς διαφορετικός από το Θεό και γι' αυτό το αποτέλεσμα είναι εντελώς διαφορετικό από το αποτέλεσμα που φέρνει ο Θεός. Το έργο του διαβόλου είναι και αυτό μυστήριο, άρα η λέξη μυστήριο δεν τα εξασφαλίζει όλα, αλλά είναι μυστήριο της ανομίας. Το έργο του Θεού είναι και αυτό μυστήριο, αλλά το μυστήριο της σωτηρίας. Ο Θεός σώζει, ο διαβόλος καταστρέφει και βρωμίζει και αχριστεύει. Έγινε και πάλι και γίνεται στις μέρες μας πολύς λόγος για το διάβολο και το έργο του και είναι φυσικό αυτό σε κάθε εποχή που η ανομία μεταξύ των ανθρώπων πληθύνεται Το μυστήριο της ανομίας έρχεται στην επιφάνεια, πρωταγωνιστή, θα πήγαμε. Δεν είναι λοιπόν περίεργο το ότι και στις μέρες μας γίνεται πολύς λόγος για το μυστήριο της ανομίας και για τον άνομο. Όχι γιατί πρόκειται να έρθει, όπως λένε πολλοί, να έρθει σύντομα. Αλλά γιατί αυτή την χρονική στιγμή Για ανομία έχει πληθυνθεί πάρα πολύ και στην πατρίδα μας, και παγκοσμίως και στην πατρίδα μας. Και ο λόγος για τον Αντίχριστο δεν είναι ελληνικός λόγος, είναι παγκόσμιος. Η ειθήσεις για το έργο του Αντιχρίστου και των προαγγέλων ή προδρόμων του, όπως λένε πολύ, δεν είναι ελληνικής παραγωγής ελληνικής επινοήσεως δεν είναι αποκάλυψη που έγινε στην ορθόδοψη Εθνισία αλλά είναι αποτέλεσμα και πλανής και σαν δημιουργούν ανθρώπων οι οποίοι Στην ζωή τους επεδίωξαν περισσότερο τρι, τη θρησκολυμσία παρά την και την ψεύγεια του. Έχει γίνει για μένα άχαρο το να μιλάω για αυτό το θέμα, γιατί έχω αρχίσει από το 1986, όταν πρωτοέγαινε λόγος μετά την κυκλοφορία, ενός βιβλίου μιας πρωτεστάντιγος παράθρονος ονόματι Ρέλφ η οποία έγραψε ένα βιβλίο και λέει μέσα σε αυτό ότι ο φίλος και συνεργάτης της Τσόν Σίπαρ δηλαδή Ιωάννης Πιμίν έλαβε από το Θεό την αποκάλυψη να διαβάζει τους γραμματούς πόρτες. Αυτό το βιβλίο και αυτή η ανακοίνωση εάν ακούεται σε μια κοινωνία σόφωνα που είχε κρατήσει την ψυχική και νοητική της ισορροπία, θα έπρεπε να προκαλέσει γεριά η αποστροφή. Φρήκε όμως πολύ προς το έδαφος και έφτασε ταχύτατα και στην πατρίδα μας, όπου οι Έλληνες που πάλι όχι αυτοί που τηρούν το παλαιό μερολόγιο και μένω μέσα στην Εκκλησία μας όπως είναι οι αρχαιωρείτες πατέρες οι οποίοι έχουν το παλαιό ημερολόγιο αλλά έχουν εκκλησιαστική κοινωνία με εμάς όπως και το Παλαιοαρχείο <σχελίδι> Ιεροσιωθήμων, Σερφυρίας, Ρωσιλίας και άλλα αλλά Έλληνες παλεκνολογίτες οι οποίοι με εύκολο τρόπο έχουν κάνει σχίσμα λόγω του υπερολογικίου το οποίο το ταυτίζουν με το εορτολόγιο και συγχέουν το εορτολόγιο το οποίο κατήκτησαν οι Άγιοι Πατέρες δηλαδή τη σειρά των εορτών ταυτίζουν αυτό που έφτιαξαν οι Άγιοι Πατέρες με το ημεροπογείο που έφτιαψε ο Ιούλιος Κέρσαρας, ο ειδωλολάθης. Το πότε είναι 1η Ανουάρ δεν είναι έργο της Εκκλησίας, είναι έργο της Πολιτείας. Όπως και τι ώρα είναι τώρα, είναι έργο της Πολιτείας. Δεν είναι εκκλησιαστικό έργο να μας πούν τι ώρα είναι τώρα. Εμείς ξέρουμε όμως ότι στις το πρωί, το κράτος θα αρχίσουμε τον όρθο ή στις 12, τα μεσάνυχτα που θα μας πει το κράτος, θα κάνουμε Ανάσταση. Μάλιστα, έχει αλλάξει ποιή ώρα και δεν μας επηρεάζει αυτό. Αυτοί, λοιπόν, οι οποίοι κάνουν τη σύγχυση μεταξύ ημερολογίου και οκτολογίου και τα ταυτίζουν και τα δύο, κάνουν την ίδια σύγχυση ακούγοντας τα όσα γράφει και διαβάζοντας τα όσα γράφει το βιβλίο της Ρέβ. Ταυτίζουν, λοιπόν, και εκείνοι αυτά που δεν έχουν καμία σχέση με ταξίδους. Ταυτίζουν ένα καθαρά επιστημονικό θέμα, όπως είναι η ανάγνωση του γραμματού κώδικα, που δεν είναι έργο ούτε ιερέων, ούτε αρχιεραίων, ούτε πατριαρχών, ούτε φωτισμένων ανθρώπων να διαβάσουν τι γράφει ο γραμμωτός πωδίκας. Ο γραμμωτός πωδίκας φτιάχτηκε από τους τεχνικούς, από που έχουν την τεχνολογία του μπάρκου. Δεν φτιάχτηκε από κληρικούς, ούτε η ανάγνωση είναι θέμα θεογνωσίας φωτισμού και αποκαλύψεως. Αλλήμωνο, αν ένα έργο ανθρώπινο, καθαρά μηχανικό, χρειάζεται η δική αποκάλυψη του Θεού για να το διαβάζει. Αυτοί όμως ετάφτησαν την αποκάλυψη του Θεού με τα μηχανικά μέσα της εποχής μας. Και από εκεί και πέρα το πέρδεμα είναι γνωστό και ο Θεός ξέρει μόνο πώς κανείς θα απαλλαγεί από αυτό το μπέρδεμα. Τότε λοιπόν για πρώτη φορά το 1986 έγραψα για αυτό το θέμα. Είμαι από τους πρώτους, αν όχι ο πρώτος που έγραψε συστηματικά για αυτό. Και τότε είχαν την ιδιαίτερα εμπλογία να σχήει ο πατήρ επιφάνιος του ένας σπουδαίος θεωματικός πατέρας, ένας σπουδαίος θεολόγος επιστήμων και ένας άγιος θεωματικός. Ο οποίος όταν έγραψε αυτά και του τα πήγα πρώτης όχι μόνο τα ενέκριν, αλλά προσέφεσαι με το χέρι του προς που επαυξάνουν και επιτείνουν το νόημα που είχα δώσει. Αυτά τα χειρόγραφα, οι περιστάσεις και οι συνθήκες με αναγκάζουν να τα εκδώσω πολύ σύντομα. Να τα θέσω δηλαδή στην δημοσιότητα διαπληκτήπου, διότι επικαλούμενοι οι καλοί χριστιανοί, οι οποίοι θέλουν να επηρεαστούν από τις απόψεις αυτές που μας ήρθαν από, από το προτεστατικό χώρο και μάλιστα από ένα χώρο που όπως είπαμε έχει επηρεαστεί και από ψυχικές διαταραχές, γιατί αυτή η Ρέλφ η οποία έγραψε το μυζείο είναι πάτα δεν είναι άνθρωπος normal, άνθρωπος ο οποίος μπορεί κανείς να συζητήσει μαζί του σε ένα, όχι θεολογικό, αλλά σε λογικό επίπεδο. Αυτοί, λοιπόν, που ακολουθούν τη Ρέλφ, Ένα, χρησιμοποιούν ένα επιχείρημα το οποίο τον ψώνουν σαν ένα καταμάχητο ατού την επιστολή του πατρός Παϊσίου μέσω της οποίας γράφει τα γνωστά που ελισέρεται και φαίνεται ότι τάσσεται με τις απόψεις σας. Τότε, γιατί Η επιστολή του Πατρός Παΐσιο γράφτηκε αποκλειστικά για μένα. Για τα κείμενά μου γράφτηκε. Και δεν γράφτηκε το τον Πατέρα Παϊσίου. Γράφτηκε από κάποιον μοναχό που ζούσε στην Αθήνα. Τι πήγε την επιστολή του Πατέρα Παΐσιο; Το ο Πατέρα Παϊσίος την αντέγραψε με το γραφητό του παρακτήρα. Όμως η επιστολή αυτή δεν έχει κανένα στοιχείο από... Αυτά που μας έχει συνηθίσει ο πατήρ Παΐσιος, έχει καθαρά χαρακτήρα επιστολής που τη γράφει κάποιος που ξέρει να χρησιμοποιεί τη βιβλιογραφία και την έχει κοντά του, αφού κάνει παραπομπές σε πατέρες. Το κυριότερο όμως που έχει αυτή η επιστολή είναι ότι θεολογικά δεν στέκει καθόλου. Ο Πατήρ Παΐσιος, επειδή ήταν θεολόγος, στηρίθηκε αυτά που του έγραψαν και του είπαν και επειδή έβλεπε τόση μεγάλη αναταραχή, επίσης ότι είναι καλό να γράψει και να διαδοθεί αυτή η επιστολή του πατήρου. Τότε λοιπόν... Ευρισκόμενος σε αυτή την απρόσμενη εξέλιξη, ερώτησα τον Πατέρα Επιφάνη τι γίνεται με αυτό το θέμα. Πώς εγώ, παρά τα επιχειρήματα, τα θεολογικά και τα λογικά τα οποία θα σας ο χώρες σας κουράσουν στη συνέχεια, πώς είναι να τον εγώ ένας και τότε τον 86 είμαστε νέος κληρικός, θα πείσω τους ανθρώπους ότι έχω εγώ δίκιο και δεν έχει ένας Άγιος άνθρωπος. Μου είπε το ότι ο πατέρ Πιθάνης, ότι και εγώ στο παρελθόν όταν έγραψα για την Κύπρο, μου διεμήνυσε ο πατέρ Παΐσιος ότι θα πάω στην κόλαση με αυτά που γράφω. Όμως δεν μπορούσα να κάνω πίσω μου γιατί έτρεξε το χαρτί όταν έγραφα και από μέσα μου έβγαιναν φλόγες. Αυτό το πει ο σήμερα γιατί έχει φίλοι από τη ζωή από τη ζωή του τα λέαν με τα οποία συνσχυτό δεν θέλω να επιβάλλω τη δική μου άποψη. Εξάλλου στην εκκλησία ήρθαμε όχι για να επιβάλλουμε τις δικές μας απόψεις, σαν να, να Θα ήταν κανείς άφρον εάν ερχόταν στην εκκλησία για να αδιδάξει την εκκλησία και να χάσει τη ψυχή του. Όπως κι εσείς, έτσι και εγώ παρακαλώ να βρεθούν αυτοί που θα με διορθώσουν, αυτοί που θα μου υποδείξουν το λάθος. Αυτοί θα ότι δεν κάνω καλά και δεν γράφω καλά και δεν λέω σωστά. Αλλά με επιχειρήματα. Όχι υψώνοντας ο πατήρ Παΐσιος έχει πει αυτά. έγραψε και ξαναέγραψα ότι προσκυνώ και τον τόπο που πάτησαν τα πόδια του πατρός Παϊσίου. Αυτό όμως δεν αλλάζει την πραγματικότητα ότι ούτε ο Πατήρ Παΐσιος, ούτε κανείς Άγιος δεν είναι αλάθιος. Θα μου πείτε εξής, αλάθιος, όχι. Και σας είπα ίδιο ότι δεν είμαι εγώ εκείνος που στηρίθηκα στον γευτό. Και γι' αυτό το μόνο μου αποδεικτικό στοιχείο που δεν έχει φύγει από τη ζωή ο πατήρ Επιφάνιος είναι τα χειρόγραφά μου πάνω στα οποία διασώζονται οι προσθήκες ειδικές δίδοντας κύρος απόλυτο στα συγγράμματα αυτών των συγκεκριμένων Αγίων, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και ο Άγιος Αγουστίνος. Έχει οικουμενικό κύρος και όμως ευρέθη ένας από τους κορυφαίους ορθοδόξους θεολόγους της εποχής μας, ο πατήρ Ιωάννης Δρομανίδης, ο οποίος δεν αναγνωρίζει πολλά από τα συγγράμματα του Αγίου Αυγουστίνου και ανασκευάζει αυτά γιατί κάποιοι τα παρεχνόησαν και δημιούργησαν αιρέσεις πάνω στην δασκαλία του. Εάν, λοιπόν, ένας κορυφαίος θεολόγος, αμφιστητή Τη θεολογία ενός αγίου που η οικουμενική σύνοδος του δίνει οικουμενικό κύρος είναι δυνατόν να μην αμφισβητηθεί ένας μοναχός, ολιγογράμματος, ο οποίος ήταν άνθρωπος πίστεως, μιλούσε ο Θεός μέσα του, αλλά δεν είχε αποστολή να καθορίσει το δόγμα και την ακρίβεια της διδασκαλίας. Όταν δε ρώτησε το πατήρα Επιφάνιος, «Έω, μα πώς γίνεται, Πάτερ, ξέρουμε ότι ο πατήρ Παΐσιος είναι άγιος. Ως άγιος άνθρωπος, ξέρουμε ότι δεν κάνει τίποτε πολύ να ρωτήσει τον Θεό. Πώς εδώ γράφει αυτά, ρωτήσε τον Θεό». Ο πατήρα Επιφάνιος με την πήρα, είχε, που λέει «Δευταίως δε, ο Άγιος ρωτάει τον Θεό για το κάθε τι, αλλά ο Θεός δεν απαντάει πάντα». Και τότε όταν δεν απαντήσει ο Θεός, ο άνθρωπος κάνει αυτό που νομίζει. Αυτή είναι η περίπτωση. <Συσχελίου> Ας έρχουμε όμως τώρα στο θέμα «αυτό καθευθώ» Θα ήθελα μάλιστα να σας ρωτήσω μήπως εσείς θέλετε με ερωτήματα να με κατευθύνετε εκεί που σας απασχολεί το σύμπημα, να μην σας κάνω μία διάδεξη, αλλά να μου εσείς τα ερωτήματα που σας απασχολούν και μέσα από τα ερωτήματα αυτά να δοθούν και απαντήσεις και να φανούν και τα επιχειρήματα. Αυτό που θα ήθελα όμως να πω προημήνει ότι διαπιστώνω πρώτα απ' ότι υπάρχει από την πλευρά πολλών αντιδροχούντων ως προς εμένα, ως προς τις διατυπώσεις μου, ένα πνεύμα έριστικό, εμπάθες, επιθετικό, κάτι που δεν αρμόζει σε ανθρώπους που θέλουν να μιλήσουν για τα ιερά βράδια Τα θέματα της πίστης. Δεν αρμόζουν θανατισμοί και ευπάθειες σε ένα τέτοιο θέμα, σε ένα θέμα πίστευσης. Δεν είμαστε αντίδικοι, δεν αντιδικούμε, δεν μαλώνουμε μεταξύ μας. Και ποτέ περισσότερο δεν πρέπει να διχαστούμε λόγω αυτού του θέματος, γιατί αυτό επιδιώκε ο αντίδικος. Ο οποίος κάνει πάντοτε τα αντίθετα από το Χριστό παρουσιαζόμενος στους ανθρώπους ότι είναι ο ίδιος ο Χριστός. Ο Χριστός θέλει η ενότητα όλοι να μισκόμαστε, ο Αντίχριστος θέλει το διέρευγε βασίλαιο. Θέλει τη διχοστασία ή δυνατό να πλανήσει και τους εκλεκτούς. Όπως λέει Το ιαρών κύμανο και εδώ κάνει λάθος ο πατέ παίσιος και σε αυτό, σε αυτή την αιγογραφική ερίσυ, ερμηνεύοντας τη λέξη εκλεκτούς ως εκείνους που τα ερμηνεύουν με τον μιαλό Λέει ο Πατ. Παΐσις του επιστολήτου αυτήν την γνωστή ότι ο Αντίδριστος θα προσπαθήσει να πλανήσει οι δυνατόν και τους εκλεκτούς. Εκλεφτή είναι αυτοί που τα έρχονται με το μυαλό. Μα η Αγία Γραφή τη λέξη εκλεφτός την ορίζει σαφώς. Και η Αγία Γραφή με την Αγία Γραφή και όχι με δικές μας ερμηνίες, ούτε με το ερμετευτικό λεξικό. Η Αγία Γραφή λέει «Πολύ εκκλητή, ολί, δε εκλεκτή». Ποιοι είναι, οι που το μυαλό και αυτοί εκλεκτή. Και εάν δεχτούμε προς τη μήν ότι οι εκλεκτοί είναι αυτοί που το μυαλό, τότε γιατί προς τι φράση και τους εκλεκτούς» δηλαδή το θεωρεί ως να πλανηθούν αυτοί που τα ερμηνεύουν με το μυαλό. Μα το πιο πιθανό είναι ότι όποιος ερμηνεύει τα πράγματα με το μυαλό του και όχι με το πνεύμα του Θεού να πλανηθεί. Δεν θα έλεγε «Η δυνατόν". προσπαθεί ο διάβολος». Αυτό το «Η σημαίνει «Η δυνατόν» και κάποιον που είναι αδύνατο να πλανήσει, όπως ο Άγιος. Εάν είναι πλανηθεί, ένας άνθρωπος που ερμηνεύτα πάντα με το κεφάλι του, τότε ποιο είναι το ο Άγιος, τι είναι. Και άρα πολλά της επιστολής του που δεν αντέχουν σε θεολογική κριτική και γι' αυτό δεν επιχείρησε κανείς μέχρι σήμερα να υποστηρίξει θεολογικά την επιστολή του πατρός Παϊσίου, Και βλέπετε ότι επιμένω σε αυτό, γιατί είναι το μοναδικό επιχείρημα των αντιφρονώντων. Δεν έχουν άλλο. Και επειδή δεν έχουν άλλο, γυρίζουν στην κάρτα του πολίτη. Και όταν πεις κάτι για την κάρτα του πολίτη, χρησιμοποιώντας θεολογικά επιχειρήματα, σου λένε, εμείς θεολογικά δεν το εξοτάζουμε, το εξετάζουμε η επιστολή του Πατρός Παϊσίου μα η επιστολή του Πατρός Παϊσίου δεν είναι πολιτικό κείμενο είναι θεολογικό κείμενο πνευματικό πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι εθεβώς θέλουμε τι σε εσύ της θέλουμε να κάνουμε Επειδή είπατε να κάνουμε ερωτήσεις μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. εγώ ήθελα να ρωτήσω το εξής να μας πείτε τελικά τι είναι ο ένας πιστός Τι σημαίνει για την πιστόν Αντίχριστος; Η λέξη Αντίχριστος. Πώς συνδέεται ο Αντίχριστος με το νούμερο 666; Και τελικά γιατί υπάρχουν αντιφρονούντες από σας; Και τι λένε αυτοί που είναι αντιφρονούντες για αυτά που cerevisiae δικές σας; Ε Αυτό βρωτήσατε σε νοψίστε, κάνετε το διάγραμμα της συζήτήσεις όλες. Σας είπα ότι οι αντιφρανούντες εκτός από την επιστολή Πατρός Παϊσίου δεν υψώνουν κανένα άλλο επιχείρημα, προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν τα επιχειρήματα της επιστολής της, χωρίς όμως να έχει αποτέλεσμα αυτή υποστήριξη και ο Σάκης γίνεται προσπάθεια να αντικρουστεί αυτή η στρεβλή υποστήριση που κάνουν όπως σας είπα αποστασιοποιούνται και μεταθέτουν το θέμα στην πολιτική του διάσταση. Τι είναι λοιπόν ο Αντίχριστος. Ο Αντίχριστος είναι παραγέει, κάτι παραπάνω από τον Εοσφόρο γιατί έχει γίνει η λέξη και η Έννοια Αντίγλιστος, έχει γίνει ένα σκοτεινό, ερεβόδες έννοιμα. Τι είναι ο Αντίγλιστος? Είναι πανώ από τον Νέο Είναι πανώ από Αρχάγγελος της Ανομίας. Εμείς ξέραμε από την εκκλησία μας ότι από τα δέκα τάγματα το τάγμα του Ευρωσφόρου αποστάτησε από τον Θεό. Πρώτος Ευρωσφόρος και τον ακολούθησε όλο το τάγμα. Αυτός είναι ο αρχηγός της ανταρσίας, όπως λένε τα βιλία της Επιζίας. Αυτός λέγεται είναι ο εφευρέτης του κακού. Παραπάνω από αυτόν, πέρα από αυτόν, Δεν έχουμε καμία πληροφορία όχι μόνο από την Αγγία Γραφή αλλά ούτε και από αυτά τα οποία απεκάλυψε το Πνεύμα το Άγιο στους Αγίους Μετέρους. Τι είναι λοιπόν ο Αντίγριστος πρώτα όλα δεν είναι κάτι παραπάνω από τον μεγαλύτερο διάβολο που υπάρχει. Θα έρθει όμως ως άνθρωπος Θα γεννηθεί στη γη. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι το άλλο άκρο της υπεραγίας Θεοτόκου. Η υπεραγία Θεοτόκου, η Παναγία μας, είναι το κορυφαίο ανθρώπινο πλάσμα. Όχι μόνο από αυτά που έχουν γεννηθεί, αλλά και από αυτά που θα γεννηθούν μέχρι τη συντέλεια του κόσμου. Και γι' αυτό το πλήρωμα του χρόνου που ήρθε ο Χριστός δεν είναι κάποια χρονική στιγμή, αλλά πρόσωπο ανθρώπινο, το πρόσωπο της Παναγίας μας. Η Παναγία είναι το πλήρωμα του χρόνου και όχι η χρονολογία που έγινε άνθρωπος ο Χριστός. Ο Χριστός θα είναι το αθλιότερο ανθρώπινο όν, όχι μόνο από αυτά που γεννήθηκαν, αλλά και από αυτά που θα γεννηθούν μέχρι τη συντέλεια του κόσμου. Και γι' αυτό ακριβώς θα κατοικήσει μέσα του όχι απλώς ένας δαίμονας ή επτά δαιμονία ή λεγεών όπως ξέρουμε από τα Ιερά Ευαγγέλια ότι καταγερούς ισέρχονται στους ανθρώπους επτά δαιμόνια στην αγία Μαρία, τη Μαργαρίνη προτού μετανοήσει, λέγει όλοι σεκινον τον εμμονισμένο που σεράπησε ο Χριστός και σε άλλους δεν θα κατηκίσουν λοιπόν πολλά δαιμόνια αλλά θα κατηκίσει αυτός ο έως πόρος. Ο μεγαλύτερος δαίμονας δεν υπάρχει. Πέρα από αυτόν δεν υπάρχει άλλος. Άρα ο αντίθριστός δεν είναι τίποτα παραπάνω από έναν άνθρωπο που θα κυριαρχήσει μέσα του. Θα σκέπεται, θα μιλάει και θα ενεργεί ο αιωσπόρος. Όπως μπήκε τότε στο φίδι, θυμάστε <coughs> το σιδοπλάστος πως παρουσιάστηκε απ' αρχής, το έργο του είναι να διαβάλει το Θεό στους ανθρώπους και ποτέ δεν παρουσιάζεται με κέρατα και ουρά να πει ελάτε να σας κάνω διαβόλους ελάτε να σας κάνω Θεούς Και μην ακούτε το Θεό, γιατί αυτός σας θέλει για δούλους. Εγώ θα σας κάνω Θεός. Τότε στο φίδι. Τώρα θα κρυφτεί στον άνθρωπο που θα διαλαλεί ότι είναι ο Χριστός που ξαναήρθε στον κόσμο. Ακούστε να κρίσιμο. Είμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο τώρα. Γιατί ως Χριστιανίκου. Έχουμε τέτοιες βεβαιότητες λάβει από το Χριστό. Παρότι μας είπε ότι το Πνεύμα το Άγιο μέσα από τον θα μας οδηγήσει σπάσαν την αλήθεια, πρώτης αναλήψε ώστε στους ουρανικούς, δεν μας άφησε τίποτε αναπόδεικτο. Όλα τα απέδειξε και τα σφράγισε. Σ' αυτούς λοιπόν που φοβούνται μήπως μπερδέψουν τον Αντίχριστο με τον Χριστό, η Εκκλησία διά του Χριστού λέει κάτι πολύ απλό. Ακούστε αγαπητοί, στη γη δεν θα ξανά έρθει ο Χριστός. Ουθεν, α, ούτε στο σύμβολο της πίστεως, ούτε στην Αγία Γραφή, ούτε στα συγκράμματα των Αγίων Πατέρων, Υπάρχει αναφορά ότι ο Χριστός θα ξαναπατήσει το πόδιο του στη Θα έρθει επί των εφελών του ουρανού, εν αυτού. Και όπως η αστραπή φαίνεται από ανατολών εωστισμών, έτσι και πολύ περισσότερο θα είναι η παρουσία του Υιού του ανθρώπου στον ουρανό Στον λεπτό να το ολοκληρώσουμε, στον γαρακό. Και γι' αυτό ο Απόσταλος Παύλος λέει, οι μη συζώντες, όσοι ζουν εκείνη την ώρα θα γίνεται η δεύτερα Παρουσία, οι περιλυπόμενοι άμας είναι αυτό αρπαγησόμεθα εν εφέδες εις η εις του Κυρίου εις αέρα τότε θα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, οι τελευταίοι άνθρωποι της γης, οι οποίοι δεν θα πεθάνουν, αλλά θα αλλάξουν στον αέρα. Και αυτό το λέει ο Απόστολος Παύλος σε άλλο σημείο. Ου πάντες λέει αποθανούμεθα, πάντες δε αλλαγισόμεθα. Αυτή η αλλαγή μεταξύ της Θοράς και της αυθασίας που γίνεται στο όλο των ανθρώπινο γένος με το θάνωτο και την ταφή θα γίνει στον αέρα. Και αυτό το προτύπωσε ο Άγιος Προφήτης Ηλίας ο, ο οποίος άλλοι που άρχεται ότι θα ξαναέρει ο Προφήτης Ηλίας στη γη. Ο Προφήτης Ηλίας λέγεται ο δεύτερος πρόδρομος της παρουσίας Χριστού, γιατί μας έδειξε πως θα γίνει η δεύτερη Παρουσία και πώς θα ανέλθουν οι αέρα, εις απάντηση του Κυρίου εκείνοι οι οποίοι δεν θα πεθάνουν αλλά θα αλλάξουν. Ο προφήτης Ιλιέν δεν πέθανε, αλλά άλλαξε και από αυτό νομίζουν πολλοί ότι θα ξανάρθει να μαρτυρήσει. Μα αν έρθει να μαρτυρήσει τότε λοιπόν όλα παίζονται. Δεν θα μπορούσε η Εκκλησία να τον τιμά ως Άγιο αφού δεν έχει παγιωθεί σε μια κατάσταση. Ή ο θάνατος ή αυτή η οριστική αλλαγή είναι η τελεσίδικη πράξης. Δεν μπορεί η Εκκλησία να τιμά κάποιον ενώ πρόκειται να έρθει να αγωνιστεί, ενώ ακόμη βρίσκεται σε αυτό το στάδιο του αγώνα. Και γι' αυτό ο Άγιος Κοσμάς ο Ιτολός λέει ότι «Και ο προφήτης ηλίας ήρθε και ο αντίχριστος ήρθε και πλέον δεν αναμέναμε ούτε προφήτην Ιλία ούτε αντίχριστο». Με ποια έννοια. το το προφήτη Ιλία εξηγήσαμε «Ο αντίχριστος ως άνθρωπος που θα έχει μέσα του όλη τη δύναμη του σατανά δεν μας απασχολεί σαν χριστιανός. Γιατί μόνο που θα μας πει ότι είναι ο Χριστός και θα αρχίσει να κάνει φαινομενικά θαύματα, όχι πραγματικά, μόνο από αυτό το καταλαβαίνω. Δεν χρειάζονται πολλές έρευνες. Και γι' αυτό λέει, πολύ ψευδοπροφήτοι και χριστή θα εμφανιστούν. Γιατί όπως ο Χριστός είχε τους προφήτας οι οποίοι προείπαν, τον έρχομό του, έτσι και ότι ο Χριστος έχει τους ανθρώπους του που κατά καιρό είναι γονιμό Χριστός. Εμείς Χριστό επί της άνθρωπο δεν περιμένω. Συνεπώς αποκλείεται από αυτή τη σπνευράς να πλανηθούμε. Να σχόλειται. Να μας καταφέρει κάποιος να μας περιθέψει. Χωρίς ...δυνατά. Mm -hmm. oh, θα ήθελα, επειδή είναι εδώ ανθρώποι που ακούνε, mm -hmm. να μου πείτε μέχρι τώρα mm -hmm. από αυτά που είπα mm -hmm. μην χρησιμοποιήστε, αλλά για αυτό προχωρήσουμε. Mm -hmm. Α, αυτά που είπα, Fu er potesi se Evet. <gülüyor> ne? κάνω μία παρέμβαση, ο Πατήρ Βασίλειος είναι θεολόγος, τα γνωρίζει, καταρχήν να σε ολοκληρώσει την ομιλία του και μετά αν έχουμε κάποια έσταση θα τυπούμε όλοι μαζί, για να Όχι μην, μην διακόπτουμε και να παρούμε χρόνο. Ήθελα να υποβάλει ερωτήματα. Αυτά τα οποία είπα ήταν διευκρινιστικά και αν θέλετε τα αφήνετε στην άκρη, στο θέμα ε, που υπάρχει σύγχυσης. Δηλαδή το πλήρωμα του χρόνου είναι αυτός ο ίδιος ο Χριστός και τότε γιατί δεν είχε έρθει πιο πριν. Γιατί πολλοί λένε γιατί να υπάρχουν τόσες γενναίες ανθρώπων χωρίς τον Χριστό μπορούσε να ήδη станiedzieć νωρίτερα. Εάν είναι το πλήρωμα του χρόνου αυτός ο ίδιος ο Χριστός, τότε τι, τι είναι ο χρόνος. Ο χρόνος θα πρέπει να είναι ανώτερος από τον Χριστό, αφού ο Χριστός είναι το πλήρωμά Και εμείς ξέρουμε ότι πάνω από τον Χριστό δεν υπάρχει τίποτε. Ουσιαστικά μιλάμε. Το πλήρωμα, το πλήρωμα της ζωής μας και η ολοκλήρωση της ζωής μας είναι ο Χριστός. Αλλά εάν δεν υπήρχε η Παναγία μας, ο Χριστός δεν θα έρχονταν στην εκεί ποτέ. Αυτή είναι η ουσία. Έτσι, αυτό. Αλλά ας έρθουμε στο, στο θέμα της συγχύσεως, θα να με αποικίσετε για που λέτε ότι έχω κάνει σύγχυση στα πράγματα. Αυτά δεν είναι. Δεν είναι στην εκκλησία ήρθαμε για να σοτουμε, ανούμε τους τρόπους με τους οποίους γίνεται αυτή η σωτηρία γιατί λέτε με το βάπτισμα εγώ δεν αρκήθηκα το βάπτισμα δεν υπάρχει έρχεται κάποιος αβάπτιστος στην εκκλησία βρός και σώζεται αλλά το θέμα μας δεν είναι να αναπτύξουμε το μυστήριο της σωτηρίας ή τα μυσχύρια όλα Σωστή. δεν πρόκειται περί συγχύσεως πρόκειται περι μιας απλής εκφράσεως που νομίζω δεν είναι εκτός της ε, θεολογικής αληθίας η σωτηρία σου η εκκλησία λέει, Ο Θείος Χρυσόστομος έχει τη συγκεκριμένη φράση. Η σωτηρία ζωή η Εκκλησία. Προφανώς εννοεί και το βάτισμα, και το χρήσμα και κυρίως τη Θεία Κοινωνία για την οποία υπάρχουν και όλα τα μυστήρια. Η σχέσεις του Θεού με τον άλλο. Συνεπώς δεν πρέπει να περισσυγχήσεις, αλλά σε μία ομιλία δεν μπορούμε να αναπτύξουμε κάθε, θε, κάθε φράση σαν να είναι το κύριο θέμα μας. με την εξίγεση που έτρωσαν δεστέγω. Δε στέπονο. Δεν θα θέλει να επιμείνουμε περισσότερο, να προχωρήσουμε στο κυρίως θέμα το οποίο είναι αυτό το οποίο εξετάζουμε σήμερα. Ο αντίχειρας λοιπόν είναι ο άνθρωπος αυτός ο οποίος θα δεχθεί όλη τη δύναμη τον ίδιο τανεσφόρο μέσα. Εκείνο που ξέρουμε μιας πιο αγαπητός μας αδελφός εδώ ανέφερε το Άγιο Βάπτισμα. Αυτό που ξέρωμα από το μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος και ειδικότερα από μια πολύ έντονη φράση που απευθύνει η Ρεύς κατά τη διάρκεια των εξορκισμών που προηγείται του μυστηρίου της Βαπτίσεως λέει Ο ιερές απευθυνόμενος στον σατανά γνώρισον την σύν ματαίαν δύναμη, την μη δεχείρων εξουσίαν έπρευσαν, φοβήθηκτον θεόν, τον επιβλέκοντα αυθίσους, όν τρέμωσε, άγγελ, αρχάγγελ, αρχαίε, εξουσία, δυνάμεις, τα πολυώματα Σεραφήμου, και τα εξαπτέρια Σεραφή φοβήθηκ των θεών γνωχωρίσσον την συγματέαν δύναμη και η Εκκλησία δίνει αυτήν την εξήγηση σε κάθε πιστό και ταυτόχρονα του δίνει τη δύναμη όπως είπα ο μας εδώ με το μυστήριο του βαπτίσματος να καταφρονίσει τον διάβολο, να καταλάβει να νιώσει ότι ο διάβολος έχει ματέα δύναμη, δηλαδή πιστεύει αυτός ότι έχει δύναμη, αλλά δεν έχει αποτέλεσμα αυτήν την δύναμη του, γιατί πρώτα απ' όλα χρειάζεται και για το παραμικρό και για να ενεργήσει παραμικρά, χρειάζεται την άδεια του Θεού. Όμως κατόρθωσε να μας εμπνεύσει το φόβο, κατόρθωσε να μας φοβήσει. Και σήμερα οι άνθρωποι, επειδή δεν θέλουν να διώξουν τον διάβολο από την προσωπική τους ζωή, από το χαρακτήρα τους, από τον τρόπο που ενεργούν, θέλουν να τον διώξουν με ξόρια. Και ενώ η ζωή τους είναι έξω από τις οδηγίες του Θεού, Τρέχουνε στην Εκκλησία άνθρωποι που δεν πάνε ποτέ τελευτα την Κυριακή. Πάτερ μου κάνανε μάγια. Κάτι μου έχουν κάνει, βρήκα κάτι λάδι απ' έξω το μαγαζί μου και οι δουλειές μου δεν πάνε καλά. Ας υποθέσω ότι ενήθισε ο διάβολος μέσω των ανθρώπων του, γιατί όπως ο Θεός έχει ανθρώπους, τους ιερείς, τους διακόνους του, Έχει και ο σκαβόλος τους δικούς τον χάτες και βλέπετε τώρα διαφημίζονται και στην τηλεόραση τόση πολύ, τόσης ζήτησης υπάρχει που γίνεται και διαφήμιση για να επεκταθεί ακόμη περισσότερο το προϊόν αυτό. Ο κόσμος όμως που δεν έχει σχέση με την εκκλησία τρέχει στην εκκλησία Να του διαβάσει τους εξορκισμούς ο ιερέας, να φύγει ο διάβολος. Ας υποθέσουμε ότι ο Θεός επέτρεψε πράγματι να ενεργήσει ο διάβολος. Το επέτρεψε ο Θεός για ποιο λόγο, για να καταλάβουμε την τυραννία Του, να δούμε τι σημαίνει να έχει έτσι ο διάβολος και ενώ προσπαθείς να μην έχεις αποτέλεσμα, για να επιστρέψει τον πατέρα σου. Δεν το επιτρέπει για να ανακηρύψουμε πατέρα μας το διάφολο και να τον θεωρούμε παντοθύναμο ή ότι μπορεί να ενεργεί χωρίς την άκδεια του Θεού. Ο, ορίστε. Πέστε. Πέστε, μ, πέστε. Μ. Έχετε πολύ δίκιο. Αυτό έλεγε και ο πατήρ Πορφύριος. Να μελάμε στους ανθρώπους για τον Χριστόλη, όχι για τον διάβολο. Και αυτό που είπα πριν νομίζω τα συνοψίζει όλα ότι εφόσον του λέει η Εκλησία και μας το υπεριθυμίσει σε κάθε βάπτιση, όταν πάμε σε μία βάπτιση δεν πάμε απλώς για να πούμε να ζήσει το παιδάκι, πάμε για να ξαναζήσουμε εμείς οι ίδιοι, το μυστήριο αυτό που το ξεχάσαμε, το ξεχνάμε. Δεν το ζούμε. Κάθε άφτιση και κάθε γάμος είναι για να ξαναζήσουμε τα μυστήρια αυτά. Όχι να επισκεφθούμε, να, να μιλάμε, να συζητάμε τα μας και να πούμε να σύσσετε, να ζήτε, μάτς μου, φιλιά. Πάμε για να ξαναζήσουμε, να αναζωπηρώσουμε το χάρισμα. Πάμε εκεί για να θυμηθούμε αυτό που λέτε πολύ σωστά ότι θέλω να πούσω τον Χριστό γνώρισε τη ματέα σου δύναμη ούτε στα γουρούνια δεν μπορείς να πεις θυμάστε την περικοπή του Ευαγγελίου να μας επιτρέψει λέει να μπουν στα γουρούνια γιατί ο διάβολος βασανίζεται έχει φωτιά μέσα και γι' αυτό μπαίνει και στους ανθρώπους και στα ζώα γιατί βρίσκει ένα καταφύγιο και βεβαίως μόλις βρει το καταφύγιο Θυμάται τη φύση του πάλι και οδηγεί στην καταστροφή και στην απώλεια. Αυτό που του προσέφερε καταφύγιο. Τόσο σκοτάθει έχει. Αυτό το όλο, το ταλέπω. Ο Χριστός είναι Θεός παντοδύναμος, παντοκράτο, Κύριος. Είναι ο Χριστός πανταγού παρόν μέλιος. Και αφού είναι παρόν Άρα θα είναι παρόν και εκεί που είναι ο Αντίχριστος. Παρόν και στην κόρλαση ο Χριστός. Δεν αποουσιάζει από πουθενά. Συνεπώς όταν πιστεύω και νιώθω και ταυτίζομαι με αυτό που ομολογώ, με το σύμβολο της πίστεως, είναι δυνατόν να μας χωρίσει τίποτα από τον Χριστό. Τίση μας χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού. Θλίψις, στενοχωρία, λοιπμός, ψύχος, γυμνώτης, ύψωμα, βάθος, θάνατος, χτίσης, ετέρα. Ποιος τα μας χωρίσει. Κανείς. Αυτό που κεριαρχεί και αυτό που καλλιεργείται στις μέρες μας είναι ότι, ναι ωραία όλα αυτά, αλλά, Αν κάποιος σου βάλει κρυφά το διάβολο μέσα στο μανίκι, τι θα γίνει. Κρυφά. Παίρνεις σε μια ταυτότητα. Πέρεις. Και κρυφά σου έχουν βάλει το αντιχρίστητο να ρηθούν. Πρώτα απ' όλα ο ίδιος λέει, Δεν ξέρω θέλετε να διαβάσουμε κάποια αποσπάσματα Το πρώτο που λέει είναι ότι να σας διαβάσω μόνο τη μετάφραση και το κείμενο αγγικά Εμείς δεν θα κινδυνάμε με προφιλέψεις για το όνομα του αντικρίστο μιλώντας με βεβαίωτητά γι' αυτό γιατί αν έπρεπε να διακυρίσετε στις μέρες μας πανεαργά το όνομα του, αυτό θα το είχε γνωστοποιήσει εκείνος που είδε και την αποκάλυψη, δηλαδή ο Άγιος Ιωάννης ο Ρεκελστής. Για μας είναι ασφαλέστερο και μας προστατεύει από κάθε κίνδυνο το να περιμένουμε την ώρα που θα πραγματοποιηθεί η προφητεία αντί να κάνουμε άσκοπους φοχασμούς και προσπάθειες για να παντρέψουμε κάποιο όνομα. Με το αριθμό που λέει το κείμενο της Αποκαλύψεως, ταιριάζουν πάρα πολλά όνομα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι, ότι η Αποκάλυψη δεν μιλάει για το 666. Μιλάει για το ΧΙΞΙ ΣΥΓΜΑ ΤΑΘ. Και όταν θέλουν κάποιοι να μας πούν ότι σφραγίζεσαι με το σύμβολο του διαβόρμου, του αντικρίστου, πρέπει να μας πούν πώς ειδικά αυτό το σύμβολο μετατρέπεται. Γιατί εμείς ξέρουμε ότι τα σύμβολα είναι αμετάτριπτα, όπως ο σταυρός. Έτσι και λίγο το μετατρέψεις στο σταυρό γίνεται εσβάστηκα. Γίνεται το Χίτλερ το σύμβολο. Το ΧΙΚΣΙ ΣΥΓΜΑΤΑΒ γιατί πρέπει να γίνει 666 και όχι να μετατραπεί σε λατινικούς αριθμούς ή εβραϊκούς ή ελληνικούς όπως είναι το ΧΙΚΣΙ ΣΥΓΜΑΤΑΒ και αφού εμείς είμαστε Έλληνες το μετατρέπουμε αραβικά. Οι Άγιοι Πατέρες έκαναν ένα στοχασμό πάνω στο ΧΙΚΣΙ ΣΥΓΜΑΤΑΤΑΒ γιατί και σαν εξαπώς να το πάρουμε άθροισμα γραμμάτων ονόματος πολλά νόματα και των έρωνος και άλλων θειοκτών του Χριστού σχηματίζουν το 66 αναθροίστα γράμματα δεν λέει τίποτε αυτό εκείνο που έχει είναι ο ίδιος ο Χριστός και το τι σημαίνει το χάραγμα του Αντιχρίστος. Το χάραγμα λοιπόν θα είναι ένας αριθμός ή το όνομα του Αντιχρίστος. Και αν είναι αριθμός που έχει εξωτερική, όπως σας είπα, εμφάνιση αναλόγως του, σε ποια γλώσσα θα μετατραπεί τότε επικύλουν τα χαράγματα ή επιλέγουμε έτσι επειδή το θέλουμε το 666 και βλέπετε ότι και στις γραμμές που λένε ότι βλέπουν που δεν υπάρχει αυτό οι επιστήμονες το να απορρίψει οι γραμμές, οι πρώτοι, οι μεσαίοι και οι που φαίνονται με το μάτι ότι είναι οι ίδιες δεν είναι οι ίδιες Διότι αν τις δείτε με το ειδικό μηχάνημα διαφέρουνε ελάχιστα μένα αλλά διαφέρουν. Και επιτέλους είναι γραμμή την οποία εμείς θεωρούμε για έξι. Όχι για ισχύ για έξι. Και βλέπουμε ότι το ΧΣΥΣΙΣΜΑΤΑΒ είναι τρία γράμματα μάλλον τρία συμπλέγματα γιατί το ΣΥΣΜΑΤΑΒ είναι συμπλεγμά διαφορετικά το ένα για τις παραλλαπικές που θα έχει η συμπεριφορά του αντιχρήστου στον κόσμο. Και είπαν κάποιοι πατέρες ότι στο ΧΙΚΣΙΣΥΜΑΤΑΦ που μας δόθηκε, δεν μας δόθηκε για να μάθουμε το όνομά του, γιατί όπως σας είπα, δεν έχουμε ανάγκη να το μάθουμε. Όποιος μας πει ότι είμαι ο Χριστός και δεν πει ότι είμαι αντίχριστος, Χριστός θα πει ότι είμαι. Άμα θα τον πλησιάσει. Όποιος μας πει «Χριστός» θα πούμε «Κύριε, δεν σας νομίζουμε, γιατί εμείς το Χριστό δεν το περιμένουμε εδώ». Άρα ήρθατε σε ακατάλληλη ώρα. Οι πατέρες μας, λοιπόν, λένε ότι το «Χ» είναι ο Χριστός και το «Σ» είναι ο σταυρός του και ανάμεσα στο σταυρό που οδηγεί στον Χριστό παρεμβαίνει το φύδι που μοιάζουμε το ξύνει το φύδι και εμποδίζει τους ανθρώπους να πάνε στον Χριστό. Αυτή η Ελληνία πράγματι είναι πνευματική γιατί εκφράζει και το κείμενο της Ιεράς Αποκαλύψεως. Γιατί αν έπρεπε να γίνει πανικός όπως γίνεται σήμερα αυτό δεν θα έπρεπε να το πυροδοτήσει ο ίδιος ο Ευαγγελιστής Ιωάννης Τη στιγμή μάλιστα που στην εποχή του και λίγο μετά, δηλαδή τους δύο, τρεις πρώτους αιώνες, οι, οι χριστιανοί πίστευαν ότι από ώρα σε ώρα γίνεται η Δευτέρα Παρουσία. Γιατί δεν υπήρχε αυτός ο πειρετός. Εάν διαμάσετε τα συγγράμματα των Αγίων της εποχής εκείνης των τριών οτομιώνων, θα διαπιστώσετε ότι όλοι οι χριστιανοί είχαν κουλάγανε τις περιουσίες τους, αλλάζανε ζωή γιατί θα γινόταν δευτέρα παρουσία. Αυτοί λοιπόν δεν έπρεπε να τρομοκρατηθούν, να πάρουν το μήναιμα από τον Άγιο Ιωάννη ότι ξέρετε πρέπει από σήμερα να ανησυχείται για τον αδίκτη. Όχι. Μόνο εμείς ανησυχούμε που έχουμε τελείως ξεχάσει τη Βασιλεία του Θεού, έχουμε τον μας, έχουμε την ζωή. Κατι συναστηκόσο ο Άγιος του Άντζο καλεί ότι ο θύμος δεν νικήσει. Ναι. Κατά το τελικό αποτέλεσμα Excel δεν νικόν και είναι ανικήσι. Να... Έτσι. έτσι. Το θέμα μας είναι όπως έγραψε κι άλλοτε δεν είναι ιουσία αλλά η περιουσία. Τι θα πουλάμε και τι θα αγοράσουμε. Πώς θα γίνει αυτό; Αυτό μας απασχολεί. Τι θα πουλάμε και τι θα αγοράζουμε. Yeah. Πρέπει να βρεθεί άλλος τρόπος να μην πουλάμε και να αγοράζουμε μέσω κάρτας για να μην κόψουμε το πουλίμα και το, την αγορά. Εάν κάτσουμε και εξετάσουμε καλά, θα δούμε τι ακριβώς θέλουμε, γιατί ανεσυχούμε. Και όταν λέει το κείμενο της Ιεράς Αποκαλύψεως ότι δεν θα μπορούν οι δούλοι, οι ελεύθεροι, οι κύλιοι να πουλούν και να αγοράζουν, σας ερωτώ οι δουλί πουλάνε και αγοράζουνε με τι επεισόντα αγοράζανε κατέι δουλί οι ή αγοράζουν σήμερα και πουλάνε καιρίως πουλάνε ας πάμε μόνο σε άλλο σε ένα άλλο που είναι και αυτό πολύ ακατόρθωτος και σε ενδέχεται μαθάμε που είπαμε και προηγουμένως ότι η δισυδεμονομία και Η άρρωστη θρησκευτικότητα έχει κάνει τους ανθρώπους να ξεχάσουν το Χριστό και την παντοδυναμία Του. Δεν επιζητούμε με γίνουμε φίλοι του Χριστού και οικοί του Θεού. Αλλά πώς θα εξασφαλίσουμε τα νότα μας από τον διάβολο. Λέσαι ο Θεός δεν μας προστατεύει. Δεν έχει άγγελο, ειρήνη, φύλα, ειρήνης, φίλακα, πιστόνον διγόν. Λες και δεν έκανε τα πάντα εως η στον ουρανό να ανοίγαγε. Λες και δεν είναι αυτός που με το έλεγχος του, όχι απλώς συντρέχει όταν τον καλούμε, αλλά μας καταδιώ και όταν τρέχουμε και μας κυνηγάει από πίσω. Μα λοιπόν, Ναι, αυτό σας λέω. Δηλαδή το, το θέμα μας... χωρίς όμως, να έχω με στο όχι μη συνταχθούμε. Η σερφώμε θα ένα θέμα χωρίς να έχω συμφωνήσει στο θεολογικό μέρος. Το ερώτημά μου σε σας είναι γιατί που να βρείτε αυτούς τα μας διευκρινίσουνε αυτά που θέλει. Τώρα εδώ σας ερωτώ. Πιστεύετε ότι αν είναι τριμμένος ο διάβολος μέσα στην κάρτα, εσείς θα έχετε πρόβλημα. Ο Εγώ σας λέω είναι ο ίδιος. Ο ο είναι το, ίδιο το ίδιο το θηρίωνε μέσα στην κάρτα και η κάρτα κάνει τη συναλλαγή, χωρίς κανείς να σας θέσει το δίλημα. Ακούστε και η μου, για να πάρετε τη κάρτα και να ψωνίζετε ή να πουλάτε, Θα πρέπει να αρνηθείτε τον Χριστό και να δεχτείτε τον διάβολο. Τι σας πω πέκα λοιπόν, αυτά τα λένε οι ιέρες. Δεν ήρθε η πολιτεία να μας πει, ξέρεις, αυτό που σου δείχνω είναι άρνηση του Χριστού. Αρνήσε τον Χριστό. Συγγνώμη, συγγνώμη θες συμφέρει την πολιτεία γιατί η πολιτεία πιστεύει ότι αν πάρουμε το διάβολο στα κρυφά θα μπορεί να ενεργήσει. Σας ερωτώ εσάς, σαν πιστή γυναίκα, την πλησία, την πολιτεία λέτε δεν είναι ενδιαφέρει. Που εδώ θα σας πω κάτι πολύ σημαντικό. Αυτή η πολιτεία που λέτε τώρα και την αμφουσβητείτε έχει εκλεγεί από Και αντί οι χριστιανοί να τους στείλουν όλους αυτούς τους κυρίους στα σπίτια τους, τρέβουν εις αυτοχή συγκυρμής και κυνηγάνε την κάρτα Α, που βγάζουν αυτοί οι κύριοι. Αλλά όλες είναι πιστή πιστή. Όχι. Αλλά δεν <σχερστά> Όχι μόνο που δεν είναι πιστή. Υπηρετούν τον αντίχριστο χωρίς να πιστεύουν ούτε σε Χριστό, ούτε σε αντίχριστο. Ουθενά δεν πιστεύουν αυτοί. Αυτοί δεν πιστεύουν ότι υπάρχει ζωή μετά από αυτή η Σουλαμμάκελα. Συνεπώς τον ασχοληθούν, τον αντίκριστο με αυτή την έννοια. Δεν το κάνουν γιατί κορδεύουν, δεν πιστεύουνε σε αυτά. Θα είναι ανοησία να πιστέψουμε ότι αυτού του είδους οι άνθρωποι που κυβερνάνε, όχι σήμερα, τουλάχιστον 40 χρόνια του πατρίδα μας, μετά από δύστρια ή που κυβερνάνε όλο τον κόσμο ότι πιστεύουν ότι εκτός από αυτή τη ζωή υπάρχει άλλη. Εδώ κληρικοί πολλοί δεν πιστεύουν στη μεταθάνα των ζωή και κοροϊδέται. Είναι δυνατόν οι πολιτικοί αυτοί να πιστεύουν περί αυτού και θερία, θέλουν να συζητήσουμε οτιδήποτε. Είναι τόσο ξεκάθαρα τα πράγματα. Το ερώπημα είναι όχι το τι θέλουν να κάνουν αυτοί. Αλλά το τι μπορεί να γίνει. Και τώρα έχουμε σε ένα σημείο άλλο για να σας να προσπαθήσω να σας αναπαύσω τον νου. Γιατί αν πραγματικά ο διάβολος είχε αποτελεσματικότητα έστω και στα κρυφά θα μπορούσε η αρτοχάφτρια που μου ράβει το αντερή μου και το ράζο μου να μου βάλει μέσα έναν αριθμό και να το γαζώσει και δεν το βρω ποτέ. Εάν πίστευε ότι με αυτόν τον τρόπο εγώ θα πάθω κάτι. Δεν θέλω όμως να πιστέψετε την δική μου τη σκέψη, θέλω να πιστέψετε τον Απόστολο Παύλου. Μη λεπτό για να ολοκληρώσουν και να απαντήσουν αυτό. Λέει ο Απόστολος Παύλος, στους πρώτους χριστιανούς, οι οποίοι δεν πίστευαν στην ιδολολατρία και βλέπανε ότι πουλούσανε κρέατα στα χασάπικα τα οποία είχαν προσφερθεί προηγουμένως θυσία στα είδωνα, δηλαδή στα δεμόνια. Και λέει ο Απόστολος Παύλος «Μπορείτε να τρώτε άκρουβα από αυτά τα κρέατα. Ως κοινάκ κρέατα. Διότι του κελίου και το πλήρωμα αυτής. Αν όμως κάποιος αδελφός σας σκανδαλίζεται επειδή έχει φοβισμένη συνήθιση, που θα σας δει, όχι ενώ τρώτε ένα κρέας που δεν ξέρει από προέρχεται, αλλά ενειδοτείω κατεκίνευνα. Προσέξτε εδώ, γιατί είναι πολύ σοβαρό αυτό που μας λέει ο Άγιος Απόστομος Πάτωσης. Όχι απλώς λοιπόν οι χριστιανοί τρώγανε τα θυσιασμένα στα είδωλα κρέατα, αλλά καθόταν και μέσα στους ιδοκρατρικούς ναούς και τα τρώγανε, τι είχαν, που ήταν μεταφέρουν. Και λέει, Εσύ ξέρεις ότι το κάνεις αυτό, γιατί πιστεύεις στον Θεό και το τρώς σαν απλό κρέας. Βλέπετε, αυτοί οι χριστιανοί, ήταν οι δεν ήταν σαν κι εμάς, που πιστεύαν ότι θα μας βάλουνε κρυφά κάτι και θα όπως κάνουνε δυστυχώς μερικές γενέκες, και πάνε και ζητάνε όταν ο άντρας τους δεν πιστεύει και πολύ, ζητάνε τον ιερέα να τους δώσεις αιώνα, να το ρίξουν στη σούμπα να αλλάξει Μα δεν γίνεται έτσι, δεν ενεργεί ο Θεός στα κρυφά. Και ο διάβολος αίθελε να ενεργεί στα κρυφά, αλλά δεν το επιτρέπει ο Θεός. Γιατί αυτός όλα στα κρυφά τα κάνει. Το θέμα είναι να του επιτρέψει ο Θεός. Και αν επιτρέψει ο Θεός το διάβολο να τα κάνει κρυφά, δεν θα μείνει κανένας Όχι μόνο από κάρτα. Αν το φύγουμε, δεν γλιτώνουμε, αλλά από τίποτα. Εάν, λοιπόν, έλεγαν σήμερα στους χριστιανούς μας να φάνε από τα κρέατα που έχουν θυσιαστεί από τους αρχιοελληνιστές επάνω στον Όλυπο, πιστεύετε θα τρώγανε πολύ. Κανένας δεν έλεγαν. Όχι, θα νομίζαμε ότι θα παίρναν τον διάβολο μέσα. Άρα, λοιπόν, κάτι έχει αλλάξει σε εμάς. Ο διάβολος δεν έχει αλλάξει, είναι ίδιος. Τρομοκρατήτουσαν και τους άπιστον. Και αυτός ειδηθείς. Αυτή είναι η δουλειά του. Ο θείος Χρισσότομος έχει κάτι πολύ χαρακτηριστικό. Εξηγεί ότι ο Απόστολος Παύλος μας απαλλάσσει από την αγωνιώδη σκέψη για μορτάνημα, εάν θα έχουμε εναρνία μας ιδωλότητα, λέγοντάς μας, Και ούττα αυτής μόνον απαλάτητης αγωνίας δεν μας απαλάζει μόνο από την αγωνία αυτή ο Άγιος Παύλος αλλά και εταίρας πολύ άδεια και ευθερία να αυτής κατασκεφάζουν. Δεν μας λέει μόνο ότι δεν είναι τίποτα τα κρέα τα αυτά αλλά προχωρεί και σε κάτι που είναι πολύ πιο σημαντικό. Ο ΔΕΝ να κρίνει αφιείς Του τέστην εξετάζειν και πυνθάνεστε είτε ιδωλόθητον είτε, είτε, είτε, είτε μη τι ούτων, αλλά απλώς εστιν άπαν το εξαγοράς, μη του μανθάνειν ότι ποτέ εστιν το προκείμενο, αυτόν παρέχει τα σαφορμάς, ώστε έστι και φαγόντα αρμούντα απειλάφθη. Τι άφτα γάρτα μη τη φύση πονηρά, αλλά από της διανύας που μούντα, Τι θα πει αυτό. Ότι μας απαλλάσσει τις αγωνίες ο Θεός. Όχι μόνο το να μην φάμε από αυτά που ήδη ξέρουμε αλλά να μην εξετάζουμε πηγαίνοντας στο πρεοπολείο για τους τότε χριστιανούς. Και σε εμάς ξέρουμε αυτά που έρχονται από την Ιδία. Πρώτα απ' όλα, θέλετε να Να κάνουμε συσχήτηση δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Η ομοιοπαθητικοί και τα φάρματά της δεν έχουν δυναμική μεσολάβηση από παραθρησκείες. Γιατί δεν ανησυχεί κανείς, αλλά και κληρικοί τα συνιστούν. Η κάρτα είναι το πρόβλημα. Και πάλι η παρονυχής και όχι το αγκάθι. Μας απείλαξε λέει ο Θεός και από την εξέταση να μην εξετάζομε πηγαίνοντας στο κρεοπολίο Δεν μου λες αγαπητέ κρεοπολείο, πες μου αλήθεια. Αυτά τα πήρες κατευθείαν από το κτηνοτρόφο και τα έσφαξες ή περάσανε από το θυσιαστήλιο. Δεν χρειάζεται να τα εξετάσεις. Εάν δεν χρειάζεται να εξετάσω κάτι που το τρώω, Γιατί χρειάζεται να εξετάσω τι κάρτα, τι περιέχει μέσα. Και συνοταίον, τα κρέατα τότε δεν μπορούσαν να τα εξετάσουν; Γιατί αν μου γιναι, όχι, δεν θυσιαστήκανε στα είδωλα, εγώ τι θα έκανα, πώς θα έκανα η ειδική εξέταση να δω αν έχουν πάει στα είδωλα. Δεν έχουν. Δεν μπορούσαν να διακρίνουν από πουθενά. Δεν είχε διακριτικό γνώρισμα. Εάν λοιπόν σε κάτι που δεν μπορείς να το αντιακριβώσεις, μας λέει η Εκκλησία, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε, πώς είναι δυνατόν να ανησυχώ για μια κάρτα που μπορεί ο οποιοσδήποτε επιστήμων να αντιακριβώσει και εκεί μέσα. Και λέτε, μας λένε, ποιοι είναι ποιοι είναι αυτοί. Αυτοί οι οποίοι θέλουν να υποστηρίξουν την άποψη Αφού η πολιτεία αυτή, η άθεη πολιτεία, δεν έχει φτιάξει αυτές τις κάρτες. Δεν ξέρει ακόμη ποι θα περίαθουν. Δεν ξέρουν ποιος θα τις κατασκευάσει. Δεν ξέρουν ποιος θα τις διαθέτει. Πού βρεσκήκαν όλοι αυτοί οι μεγάλοι παντογνώστες που ξέρουν, είδαν, εξετάσανε, για να δώσουν προχτές ότι η κάρτα αυτή θα προγραμματίζεται και και θα μετράει ακόμη και τα χελιόμετρα πότε τρέχει, πότε σταματάει το αυτοκίνητο πότε κάνει και σε τελευταία ανάλυση και λοιπόν που θα μετράει πόσο τρέχει το αυτοκίνητο μου τι με πειράζει τι, τι είναι αυτό λέει που, που έχει τόση σημασία αυτό έχει σημασία το ότι με μετράει ο Θεός κάθε στιγμή που αμαρτάνεται δεν ενδιαφέρει όχι, δυστυχώς Το ότι έχουμε κινητά τηλέφωνα και με τους δορυφόρους που υπάρχουν παρακολουθούν παρεπτώσει αν βγάλεις την μπαταρία, μπορεί να ακούσανε και τι λέεις μέσα στο σπίτι σου. Αυτό δεν μας περάζει, όχι, γιατί δεν μπορούμε να παρατήσουμε τη φλιαρία όλη μέρα. Τελικά έχετε τόσα πολλά πράγματα να ακουγήσετε και σας ενδιαφέρει. Ποιο είναι το θέμα, δηλικά, δεν έχω καταλάβει. Δεν θα μπορέσω να πουλήσω και να αγοράσω. Δηλαδή, αυτό είναι το σφράγγισμα. Αυτό ποιος το γράφει. Όχι, δεν το γράφει η Αποκάλυψη. Η Αποκάλυψη γράφει για το μέτωπο και το χέρι, αλλά γράφει και πολλά άλλα πράγματα τα οποία δεν τα κοιτάμε. Ναι. αυτό που πρέπει όταν σεζητούμε το θέμα του σφραγίσματος να δάμουμε η ύποψιμας είναι ότι το σφραγίσμα μερικά πράγματα δηλαδή πρέπει να τα πάρουμε να τα παραδεχτούμε όσα μετακίνητα και εφόσον αυτά είναι μετακίνητα τα άθλα που θεωρούμε μετακίνητα είναι μετακινούμενα τι θέλω να πω μας θεωρείται αμετακίνητο τότε θα σφραγιστούμε στο μέτωπο και στο χέρι. Επίσης, αμετακίνητο είναι ότι η σφραγίδα αυτή θα είναι ανεξάλλητη. Δεν θα εξάλληθει. Ναι, δεν είναι αυτό. Θέλω να παραδεικτούμε κάποια πράγματα. Όχι όταν καταλαβαίνουμε ότι δεν μας εξυπηρετεί Η τοποθέτησή μας την παίρνει πίσω. Θέλω να μου πείτε, ναι ή όχι. Μόνο για το δεξί χέρι και το μέτω η αποκάλυψη, Ή θα είναι ανεξάλληπτη η σφραγίδα. Ακούω. Τι λέει, θα είναι ανεξάλληπτη. Σας ερωτώ, η σφραγίδα που παίρνουμε κατά το Άγιο βάπτισμα όχι μόνο στο μέτωπο και στο δεξί χέρι, αλλά και στα ώματα και στα ότα και στους ρόθωνας και στο στόμα και στην καρδιά και στα μέτωπο και στα φώνατα. Αυτή η σφραγίδα είναι ανεξάλλητη. Όχι, σας λέω. Σας Χριστού η σφραγίδα πρωτού απαρτήσω, γιατί με ένα όχι βεβαίως δεν πρέπει να πιστείτε. Τι, μας είπες ένα όχι και θα σε πιστέψουμε. Πρέπει να σε λοιπόν. Αλλά πρωτού σας πω το όχι. Η σφραγίδα του Χριστού είναι κτιστή ή άκτιστη. Γιατί είναι, είναι άκτιστος του Χριστού θα είναι κτιστή ή άκτιστη. γιατί Γιατί ο Αντίχιστος είναι ο κτίσμα και ο διάφορος ο Ιωσφόρης είναι κτίστη. Η άκτιστη σφραγίδα λοιπόν του Χριστού δεν είναι ανεξάλλητη. Γιατί yeah. γιατί ο Άγιος Κωνσταντίνος Βενιθρέος όταν έγινε από χριστιανός μουσουλμάνος και αλαξοπίστησε και αρνήθηκε τη πίστη του και επέστρεψε στον Χριστό, τον έχρισε και πάλι η Χρισία. Άρα η άκτιστη σφραγίδα του Χριστού δεν είναι ανεξάλυκτη. Γιατί το ανεξάλυκτο, το εξασφαντίστη, ο άνθρωπος, όσο κι αν σας φαίνεται περίεργο, ο άκτιστος και πατωθούναμος Θεός, Δεν επιτρέπει στον εαυτό του να καταδυναστεύσει τα πλάσματά του παραμόνο όταν το θέλουν. Και θα επιτρέψει σε οποιοδήποτε κτίσμα να καταδυναστεύσει τα πλάσματά του όπως να το θέλουν. Μα αν δεχτώ αυτό εγώ από σήμερα πάω να είμαι χριστιανός. Αν το αυτό της στις φραγγίδας. Ας πούμε ότι είναι τσιπάκι και και τον ίδιο το διάβολο πάλι Ναι, λοιπόν, πού θα ενεργήσει το κτίσμα, στη ψυχή ή στο σώμα του. Τι λες; το κτιστό ενεργεί στη ψυχή. Τότε, λοιπόν, το να... μη φοβήστε από τον αποκτηνόντον του σώμα. Φοβείτε εκείνον που έχει τη δύναμη εις τη γέννα του πυρόσφαλήγη μας. Δηλαδή, Πατέρε Βασιλία, μας πούμε να συμπαγιστούμε, θα συμπαγιστούμε. Όχι. Εδώ είναι το θέμα. Γιατί συζητούμε το τι συμβαίνει θεολογικά. Το ποιος είναι ο Θεός, ποιος είναι ο διάβολος, ποια είναι η δύναμη του Θεού... Ποια είναι η αδυναμία του διαβόλου, Ποια είναι η φανταστική δύναμη που εμπνέει τους ανθρώπους ο διάβολος ότι έχει. Και το άλλο θέμα είναι το τι πρέπει να κάνουμε εμείς. Φυσικά και πρέπει όταν μας πούνε ότι πάρει αυτή την κάρτα άνθρωπε και πάβεις να είσαι χριστιανός και να χριστιανός μέσα σου. Εγώ «Σε θεωρώ ότι αρνεί σε το Χριστό και το Χριστιανισμό». Τότε βεβαίως δεν θα την πάρουν. Βεβαίως δεν θα την πάρουν. Ακόμη κι αν αποδειχθεί ότι υπάρχει ένα σύμβολο αποδειχθεί, ότι υπάρχει το διαβολικό, το το πραγματικό σχήμα, δεν θα την πάρω, ξέρετε γιατί. Όχι γιατί θα φοβηθώ μήπως πάθω κάτι, Αλλά γιατί δεν θέλω να τους κάνω το χατήρι. Να παίζουν με τα ιερά και τα ανώσια σύμβολα. Με τα σύμβολα που έχουν να κάνουν με την πίστη μας. Αυτό είναι Άγω Θεία. Άγω Θεία είναι το τι συμβαίνει, ποια είναι η θεολογική αλήθεια, ποιες είναι οι πραγματικές διαστάσεις του Θεού και του διαβόλου, και από κει και πέρα το τι θα κάνουμε είναι άλλο θέμα. Όμως, συνεχίζω και σας λέω, σας ρωτώ. Πάτερ, πρώτα απ' να ρωτήσω τι ώρα είναι και εάν είστε τόσο ευγενείς είναι και με ανέγεστε ή θα μου δώσετε τα κλειδιά και θα μου πείτε σαν και εκείνο το ιεροκήρυγα του λέει ο νεοκώρος έφευγε ένας ένας από την εκκλησία. λέει πάτερ ορίστε τα κλειδιά, μόλις τελειώσετε κλείστε την ευνησία την... μην την πάθω κι εγώ έτσι. έχουμε χρόνο ακόμα, λίγο χρόνο έχουμε. ας πούμε λοιπόν ότι κάποιος σαν τον Απόστολο Πέτρο ή σαν τον Άγιο Κωνσταντίνο τον Ιδέα ή σαν ένα κατώτερο άνθρωπο που δεν έγινε άγιος νόκο αδυναμίας Λόγω γιατί το αρέσει το φάι. Λόγω του ότι ήθελε να αγοράσει κάρτα. Του είπα ναι. Εάν πάρεις την κάρτα αυτή, θα αρνηθείς τον Χριστό. Έρθει εδώ πέρα. Αρνούν. Παίρνει την κάρτα, ψωνίσχει, κάνει δείχνει ή τρώει και μετά έρχεται. Τι έκανε. Τι ήταν αυτό που έρθει. Αρνήθηκα τον Κύριο και Θεό, το Θεό μου, για να φάω, να ψωλήσω. Τι είμαι εγώ, πώς θα σωθώ; τι σωτηρία Και πέσει στα γόνατα του πνευματικού και εξομολογηθεί και μετανοήσει. Τι λέτε. Θα του πει ο πνευματικός, όχι, έχεις, κάρτα δεν Με κάρτα άφεση δεν δείτε. Μέχρι τώρα το η άφεση και για την άρνηση του Χριστού και δημοσία διακήρυξη της αθείας έτσι και πάρεις κάρτα, έτσι πάκι με τάνεια βέβαια θα περάσεις από τον Άγιο Ιωάννη τον Ευαγγελιστή πιστεύετε ότι κάτι τέτοιο μπορεί να εξηκεί δηλαδή ο Θεός να έχει επιφυλάξει στους ανθρώπους των εσχάτων χρόνων αυτή την άδικη μεταχείρηση άρα λοιπόν πως είναι ανεξάλληκτο αυτό το σφράγισμα που μας λέει η Αποκάλυψη Για να δούμε τι λέει ο Άγιος Βηγόρης ο Παλαμάς για αυτό το Ανεξάγγματο. Και πριν από αυτό θα σας διαβάσω αυτό το οποίο λέει η αποκάλυψη στα ένα το κεφάλαιο. Και οι λοιποί των ανθρώπων ή ο κάπου εκθάνθησαν τις πληγές ταύτες και πολλοί άνθρωποι που δε θανατώθηκαν κατά τη διάρκεια των λιγών αυτών που αναφέρει το Ιουλίο, ον μετενόησαν από με των έργων των ηχερών αυτών, δε μετενόησαν από τα έργα των ηχερών, ή να μη προσέξτε, προσκυνήσουν τα δελκόνια και τα είδολα τα χρυσά και τα αγκυρά και τα χαλκά και τα λίδινα και τα ξύλινα. Αυτά είναι για τους εστάδους Δεν είναι για τα παλιά ήθελα. Α, ούτε βλέπουν δύνατοι, ούτε ακούν, ούτε περιπατεί και ούτε εννοήσαν εκ των φόνων αυτών, ούτε εκ των φαρμακιών αυτών, ούτε εκ της πορνείας αυτών, ούτε εκ των τλεμάτων αυτών. Κι άλλος Τρίτος, Η κολούθηση αυτής λέγον εν φωνή μεγάλη ή της προσκυνεί το και την εικόνα αυτού και λαμβάνει όχι έλαβε λαμβάνει θα πει συνεφώς το λαμβάνει και το ανανεώνει δηλαδή συνεργεί με τα έργα του Αντιχρίστο και γι' αυτό οι Άγιοι Πατέρες είπαν ότι η σφραγίδα στο μέτωπο και στο δεξί χέρι Δεν είναι ένα πλήρες σφράγισμα, βλέπετε. Δεν λέει το σφράγισμα όπως το κάνει ο Χριστός στο μέτωπο, στα αυτιά, στα μάτια, στους ρόθωνας, στο στόμα, στην καρδιά. Στο μέτωπο και στο χέρι. Δηλαδή, τη διάνοια του ανθρώπου και τις πράξεις του ανθρώπου ελέγχει ο διάβολος. Δεν είναι αυτό καθεαυτό. Γι' αυτό θα αποβλαβωθούν οι άνθρωποι. Αν πάποτε μπει το τσιπάκι, Να μην πάνουν το τσιπάκι, αλλά να συνεχίζουν να κάνουν τα έργα του διαβόλου, νομίζοντας ότι αποφεύγουν το διάβολο. Και λαμβάνει λοιπόν το χάραμα επί του μετώπου αυτού ή την χείρα αυτού, και αυτός πείεται του ίνου του θυμού του Θεού, και βασανιστήσετεν Κυρί και Θείο ενώπιον τον Αγίον Αγγέλον και ενώπιον του αρνί Και ο καπνός του βασιλισμού αυτόν ισεωνώ να ισεώνω αναπέμπει και οι να συνανάπαυση ημέρας και εκτός. Ορθεί η πομονή τον να γίνει η τερούντες να συνδωλάζουν του Θεού και την πίστη Ιησού. Ποιο είναι λοιπόν το σπάγιο; Το να γίνει ο άνθρωπος να μεταβληθεί, σε σατανόζυπνη προσωπικότητα. Να σφραγιστεί η προσωπικότητά του από την αμετανουησία. <σφυγλώ> Θυμάστε ποιο αμάρτημα μόνο δεν συμφορείτε ούτε στην παρούσα ζωή ούτε στη μέλουσα. Η βλαστομεία κατά του Αγίου Πνεύματος δηλαδή η αρτύνση του μυστηρίου της εξουλογίσεως. Γιατί η άφεση των αμαρτιών είναι έργο του Αγίου Πνεύματος. Και όποιος αρνείται να εξομολογηθεί, δεν υπάρχει τρόπος να, μετα... να μετανοήσει και κυρίως δεν υπάρχει τρόπος να αφαιθούν, να συμφωρηθούν οι αμαρτίες του. Αυτό το βλέπουμε σε πολλούς ανθρώπους, χωρίς να πάρουν κάρτες και τσιπάκια, και τους βλέπουμε εμείς οι πνευματικοί και οι πατέρες θα το ξέρουν αυτό πηγαίνουμε και ετοιμοθάνα τους ηλικιωμένους ανθρώπους να κοινωνήσουν και τους λέμε όχι φύγε, διώξ τον παπά αυτός δεν είναι σατανός και με προσωπικότητα αυτός δεν είναι το φάραγμα αυτός δεν είναι εκείνος ο οποίος δεν μπορεί ποτέ να μετανοήσει και να αλλάξει ο Άγιος Μεγόρης ο Παλαμάς λέει «Επειδή είδε ο Θεός την κακή απάλη να κορυφώνεται τόσο πολύ λόγω της προαιρέσεως του αυτεξουσίου μας μάλλον δε τότε στις ημέρες του Αντιχρίστου θα την ειδή να φτάνει στο αποκορύφωμα της όταν οι άνθρωποι θα προσκυνούν τον Αντίχριστό του Σέξτε και θα τον υπακούουν ενώ προηγουμένως θα έχουν εγκαταλείψει τον αληθινό Θεό και τον αληθινό Θεάνθρωπο Χριστόν, το ότι ο Χριστός πάλι θα έρθει από τους ουρανούς, ώστε πρώτα να τιμωρηθούν όσοι πίστεψαν στον Αντίπριστο, για τις πονητρίες στις οποίες προσήλωσαν τη διάδοια αλλά και για όλα εκείνα που τους έκανα να πιστούν Ακούτε να πιστούν όχι να υποπτευτούν και να πούνε τι κάνουν οι πολιτικοί και τι κρίβουνε μέσα στις ταυτοδοτές να πιστούν και να πειθαρχήσουν στον αντίβιο σαν να ήταν αυτός ο Θεός εξάλλου να ξεχνάμε ότι ο αντίβριστος εις το ναόν του Θεού θα καθίσει να θεωρείται και να λατρέεται ο ίδιος ως Θεός Και γι' αυτό πολύ πιθανό είναι ο Αντίχριστος να είναι κληρικός. Εγώ πολύ σχεδόν είμαι σίγουρος. Γιατί ο διάβολος δεν ασχολείται με πολιτικούς. Οι πολιτικούς έχουν για όργανα άλλα. Τα σοβαρότερα και τα επιδινότερα του διάβολου είναι κληρικοί. Γι' αυτό και το Ιούδα χρησιμοποίησε πάνω από όλους τους πολιτικούς. Γιατί ο διάβολος είναι «Ον» το οποίο προβέρχεται από το Θεό ως άγγελος, θείε και περιστρέφεται γύρω από τα ιερατικά και θεϊκά πράγματα. Όντας αντιστρατηγόμενος, αλλά πάντοτε εκεί κοινεί είναι πάρα πολύ τυχανόο λοιπόν θεωτείς τον αότου Θεού να καθίσει να λατρεύεται Θεός είναι πάρα πολύ τυχανό είναι κληρικός αυτός εξάλλου ένας λαϊκός πολιτικός δεν θα πεις κανένα ότι είναι αυτός ο Χριστός ουρίνει και ο Πάπας είναι ναι μα λέω κληρικός και λέω ότι είναι της Ορθοδόξου Εκκλησίας ή της αυτής ο Θεό να μας φυλάξει να μην είναι και θα κλείσουν και αν πέσουν μετά για να ακούσει και οι αδελφοί μας εγώ που θέλει για το Χριστό μας να ακούσει λόγο πραγματικά να ακούσει με τον Άγιο Αθανάσιο τον κροτοστάτη της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου νυν άκουσαν τις εντολίσεις περί του φόβου. Φοβούν τον Κύριον και φύλασε τα συντολιά σ'αυτού. Νομίζω είναι κατανοητά. Ε? Και έσυν δυνατός εν πράξη και η πράξη σου ασύγκριτος έστη. Φοβούμενος τον Κύριον πάντα καλά εμπάσχει. Οι φοβούμενος τον διάλο του Κύριου ούτως εστιν ο φόβος ον δισε φοβηθήνε τον διάβολο μη φοβήθεις ότι δύναμησεν αυτό ουκέστηε ουδε φόβος δεν τα λέει ο πέτρι βασίλειος θα λέει ο μέγας αφαλής ενώ δε η δύναμησκή έντοξος και φόβος εν και φόβονε Δεν πρέπει, λέει, φόβο, εκείνος δεν έχει δύναμη. Αυτός που έχει τη δύναμη εμπνέει το φόβο. Πάσχαρ, λοιπόν, ο δύναμιν έχων και φόβων έχει. Ο δε μη έχων δύναμιν υποπάντων καταφρονείται. Ο δούλος του μη Κυρίου ισχυρόσεστη και ένδοξος. Φοβήθηκε ούν τον Κύριον και σκύνσει αυτό φυλάσσοντας εντολάς αυτού εις τους μας. <Τι> Αυτή η στραγίδα πρέπει να κυριαρχήσει όχι μόνο στο μέτωπο και στο χέρι μας, αλλά στην καρδιά μας, στη ψυχή μας, να αγαπήσουμε, να συνδεθούμε με τον Χριστό και τότε όχι μόνο αντίχριστος δεν υπάρχει αλλά ούτε θάνατος. Ο θάνατος θα είναι απλώς η μετάβαση από το χώρο στο μεγάλο σακλόνι που είναι το τραπέζι της βασιλίας του. Ναι, εσείς, Πάτερ Χρήστερ, τώρα καθοδηγείστε τη συζήτηση. Πώς όσο δεν σε πούνε, ίσως. Πάτερ, έχω μερικά ερωτήματα, θέματα, τα οποία πολλές φορές από ό,τι ακούω ο μου, μερικά θέματα γίνονται ένα θέμα. Λοιπόν, ε, από ό,τι έπαμε, ξέρω ότι τη γνώμη που σημαντίζω, ένας είναι ο έχουμε μερικές ένδειες, ένας είναι ο Αντίχριστος ο Πονατιμπός, ο οποίος θα είναι άνθρωπος και θα πει, θα πει μέσα ο Αιωσχώρος, ο οποίος μάλιστα. είναι ο, ο κοκκινός Αιωσχώρος, και μετά έχουμε και τους Αντίχριστους, πολύ Αντίχριστοι υπάρχουν. Ε. Μέσα παρένθυση, παρένθυση. Βάλουμε, την πολιτική γεσία να βάλουμε θρησκεπτική ηγεσία, να βάλουμε μέσα τους ερετικούς. και θύλους διόν. Δεν είναι υποτελεί αυτή Και ερχόμαστε και στη μέρη των πιστών, τρίτη έννοια, των αληθινών πιστών. Λοιπόν, από, τι από τώρα, πρόνια, ό,τι ακούω τώρα, νομίζω βρισκόμαστε στην εποχή των σημείων που αναπέρει η Αγία Γραφή, πολλά παρατράγουδα να γίνονται, τα οποία ο λαός δεν μπορεί να τα εξηγήσει. Ο Να μιεί swore πολιτική γησία η γη. Καθώς αυτό δεν υπάρχει μηδεν. Περιμένει τεφεγία γησία ανακύκλωση. Και να βρωται όμως τι θα κάνουμε εμείς ο λαός. Η γεωργική μας είναι φοβισμένη, γιατί έχουμε ηγεσία. Δεν θα κάνουμε καθόλου καθαρτικό ότι φάνειε ότι το αντιλήψαμε Η πρέπει να δώσει μάχες, όπως ή ο Bırakınlar da olsun ne diyeceğim, ne diyeceğim diyeceğim. Çünkü benim de bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir de da galias kalmış ne oluyor? Çünkü artık ne tomeron Celalos. Ha makaslı ne oluyor? Baysa makaslı. Μαρκάρανε τα ζώα. Τις γάτες του σκύνης Μιχασκανίληνα, το βρύε πολλά, το γαντάκι, το σχυλάκι. Λοιπόν, τα ζώα όλα αυτά τα μαρκάρανε. Και τώρα θα έρθει η σειρά του Ανσόχου να το, τον μαρκάρουμε. Γιατί ο διάβολος θέλει να, να κάνει μια απογραφή, καταγραφή, ποιος θα βάλει στη μάντρα του. Να ρωτήσω κάποιος Θα αποσύρω την κάρτα και δεν την κυκλοφορώ, όπως πολύ πιθανό να το κάνει. Οι χριστιανοί την επόμενη μέρα δεν θα το ψηφίσουν. Yeah, yeah, yeah. Ακριβώς. Yeah. Γιατί yeah. δεν χαίνουν να ξεκαθαρίσουν το θέμα. Γιατί εξυπηρετούνται από αυτή την ασάφεια. Όχι γιατί δεν να κρύψουν τον διάβολο. Αυτοί σας είπα, δεν πιστεύουν τίτο. ούτε διάβολο, ούτε θεό. Το θέμα είναι ότι τους εξυπηρετεί αυτή η βαβούρα και σου λέει μετά θα βγει παραμονές του εν να πει επειδή σεβόμεθα το αίσθημα το ευσεβές και χριστιανικό των Ελλήνων δεν προχωρούμε δικά ο χειροπροτήματος αμέσως και σας λέω Η κάρτα αποσύρεται. Η Ελλάδα είναι Ελλάδα. Πού στέλνετε τα παιδιά και τα γιόνια σας. Σε ποια σχολεία. Τι διδάσκονται. Ποιοι τα διδάσκονται. Η τηλεόραση δεν πειμένει τον ελληνικό λαό. Ο πατήρ Χριστός και ο πατήρ Αθανάσιος τον πειμένουν. Πόση ώρα. Δύο ώρες. Πέντε. Δέκα την ομάδα. Και λοιπόν τις υπόλοιπες ώρες η τηλεόραση. Η κοινωνία που τη διευθύνουν κάποιοι άνθρωποι απ' έξω. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι ο αντίχριστος να μπει μες την κάρτα ή η ζωή μας που είναι αντίχριστη. Το ξέρετε τα παιδιά στο σχολείο δεν ξέρουνε τι γιορτάζουν τα Χριστούγεννα. Σας εκπλήσει αυτό. Ρωτήστε τα παιδιά τι είναι ο Χριστός και να δούμε ότι θα σας απαντήσουν. Πηγαίνετε σε ένα σχολείο γιατί εμείς πάμε. Τί σαν να σούνει σε ένα κόσμο τελείως που δεν έχει ο Χριστός του πόδιτος. Λοιπόν, αυτό είναι το ζητούμενο. Τι όπως έγραψα κι άλλοτε, επιτέλους έχεις ένα εργοστάσιο που βγάζει επικίνδυνα προϊόντα όπως η κάρτες. Το λογικό δεν είναι να καταργήσει το εργοστάσιο. Εμείς το συντηρούμε, το τρεφούμε, φανατιζόμαστε, το υποστηρίζομαι, το ψηφίζομαι και μετά τρέχουμε σαν αυτοί οι συγγενείς, μη βγάλετε κάρτες, γιατί τους βγάλατε αυτούς. Αυτοί όνοι τέτοια βγάζουν. πέστε μου ένα καλό που έχουν κάνει 40 χρόνια, όχι αυτοί, όλοι. 40 χρόνια, τι καλό έχουν κάνει. Ένα, πεςτε Τίποτα. Να σας πω πόσα κατάω, τα έχω γράψει, τα έχω Το διάβανο τον εξυπηρετεί να ασχολούμεθα με μια κάρτα γιατί αυτός έχει ελευθέρας και απεριορίστων διαδρομών μέσα στη χώρα μας και στις ψηφιστές μας. Η Μαρία. Πάτια, νεκόδελος. Τελείως το ότι είπες. Να προλάβουν και οι Μετά. Μετά φύγει η Μαρία η την Ναι. Η, η επιστολή του Πατρός Χαϊσίου δεν ξέρετε είναι από εδώ ε, μπορείτε να τη βρεις, είναι εύκολη είναι πολύ εύκολο έντοι... όμως και με βάση με βάση αυτά τα οποία είπαμε, εδώ κάνω στο βιβλίο μου αυτό κάνω λεπτομερή αναέρεσή της αλλά δεν είναι πλήρης επιστολή μπορείτε να τη η All sure. right. και πιστοί θεολόγοι δηλαδή κλινικοί και λαϊκοί θεολόγοι να εξετάσουν την Παλιά Διαθήκη και ιδίως την Πετάτευπο που είναι καθαρά ιστορικά βουλία να τα εξετάζουν αλληγορικά για να πετύχουν ό,τι θέλουν να πετύχουν είτε την να δικαιώσουν τη θεωρία του Λαρβίνου ή τις μεγάλες εκρήξεως τα παραμύθια τα οποία δεν έχουν καμία επιστημονική βάση και την Αποκάλυψη που είναι το κατεξοχήν αλληγορικό βιβλίο για αυτόν το έχουνε ο Ταθία Σαφών, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρισσόστομος έχει αυτό το προσεχνήμιο, ο Ταθία Σαφών, αυτός που διασαφηνίζει τα θεία δεν έχει ερευνηθεί την Αποκάλυψη και την ερευνηθεί ο κάθε σήμερα στο δρόμο το μέτωπο και το χέρι και τα αυτά. Τι σημαίνουν αυτά. Τα τσιπάκια σημαίνουν. Έτσι πιστεύουν οι κάποιοι. Και όπως είπαμε, εάν είναι τόσο απλά τα πράγματα, δηλαδή ένα τσιπάκι είναι η σφραγίδα, τι αξία έχει και την ψυχή αυτό. Τι επίδραση έχει στην ψυχή. Είναι η πεποίθηση που έχουμε ότι ο διάμορος έτσι θα κουμπήσει από πάει σε κατέλα Σου πήρε το μυαλό. Σου διέφτρεψε τη διάβληση. Δεν μπορείς να σκέφτεσαι. Μα, μά, δεν μπορώ να σκέφτομαι. Δεν έχω και ευθύνη. Κάποιοι από σας πρέπει να έχετε διαβάσει τα τους λόγους του πατρός Δημητρίου Ντούτκο, ενός Ρώσου κληρικού ομολογητού, τότε που έδρασε στην εποχή που ήταν το καθεστώς κομμιστικός στην Ρωσία. Και επειδή πολλούς ανθρώπους στην πίστη, Το πήρανε στα ψυχιατρία, του κάνανε ενέσεις διάφορες, του κάνανε πλήση η κεφάλαια και ο άνθρωπος έγινε σαν φυτό. Και βγήκε τηλεόραση και έλεγε σας λένε καλά πράγματα, σας λένε καλά. Ήταν ένα φυτό. Δηλαδή ο άνθρωπος αυτός έχασε τη ψυχή του, αγωνίστηκε, μαρτύρησε και από εκεί πέρα δεν είχε γαμία αυτή. Λοιπόν, εάν μας ρυθμίζουν από και μας κατευθύνουν χωρίς το θέλουμε, είμαστε μάρτυρες. Δηλαδή, από καμία πλευρά δεν στέκουν αυτά. Ο Μανόλης. Ο Πάτερ, τι ώρα έχουμε για να έχουμε, για δεν έχουμε λόγια φούρια. Έλα Μανόλη, πες. Ο Πάτερ, ο Πάτερ, θα να πείσουμε, το σπράγινος, το χέρι, το μέτωπο. Γιατί είναι το χέρι, το μέτωπο. Είπα ότι λένε ότι το είναι τα και το Δηλαδή, η πίστης και η πράξης. Γιατί την καρδιά μας δεν μπορούμε να την mm. χρήσουμε mm. Αλλά η καρδιά μεταφέρει στον, ε, από, την της, που, από την έδρα του λόγος που είναι η καρδιά μεταφέρονται τα μήματα του και εξαφερικέρονται μέσα του κεφάλου. Και γι' αυτό χρειάζεται στο μέλλον. Πολύ σύντομα. Πάρα πολύ δεν έχουμε χρόνο. Το πούμε το... αυτό. Άλλος θέλει να ρωτήσει κάποιος άλλος κάτι. Αυτό είναι θέση. Εδώ ρωτάμε είναι ερωτήσεις. Είναι Σε παρακαλώ, κυρία Γιούλα.